Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντων τεν ίν και αίκες τους των αιώνων, αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος, αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε την ερμηνεία των Ψαλμών του, εκατ... του Ιδίου Ψαλμού, του 118 Ψαλμού και είμαστε στο στίχον 56. Προηγουμένως είχαμε μιλήσει ε, γι' αυτό που αναφέρεται ε, στο στίχον του Δαβίδ, λέγοντας ότι αυτή όλη η μνήμη των δικαιωμάτων του Θεού γίνεται σε όλη τη ζωή του ανθρώπου έτσι, μνή στην ανοιχτή του ονοματόσου σου και φύλαξε τον νόμο σου και είναι μια πνευματική εργασία η οποία είναι διαπαντός μέσα στον άνθρωπο δεν είναι μόνο μια στιγμή στη ζωή μας δεν είναι έναν πάρα ένα έναν έργο το οποίο γίνεται κάποτε και κάποτε δεν γίνεται αλλά είναι κάτι που συνέχει την ζωή μας ολόκληρη. Και προχωράς στο στίχο 56, λέγοντας τα εξής. Αυτή η εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, όλη αυτή η πνευματική κατάσταση, το να θυμούμε και να αδολεσχώ και να μελετώ τα δικαιώματά σου μέρα και νύχτα και να ευρίσκομαι σε αυτή την πνευματική γρήγορση αυτοί όλοι εγεννήθηκαν η προσπάθεια και αυτή η κατάσταση διότι η ηθέλησεν η ψυχή μου να ζητά συνεχώς τα δικαιώματά σου εμπαντή καιρό να ζητά τα δικαιώματα του Θεού, των το νόμον του Θεού, τις εντολές του Θεού συνεχώς Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξεσαι τον νόμο σου Εσύ Κύριε είσαι η μερίδα μου οι Εβραίοι όταν μοίρασαν την γη της Επαγγελίας ο Θεός είπε να μοιραστεί στις φυλές του Ισραήλ 12 φυλές του Ισραήλ μία φυλή όμως η φυλή του Λεβί, να μην πάρει μερίδιον να πάρουν μόνο οι 11 φυλές μερίδιον από τη γη αυτή διότι λέει ο Θεός εγώ είμαι μερίς της κληρονομίας των Λεβητών αυτοί οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στην εργασία του ναού του Θεού εις αφιερωμένοι στη την λατρεία του Θεού αυτοί δεν έπρεπε να έχουν μερίδιον στο Ισραήλ μερίδιον γης γιατί λέει ο Θεός εγώ είμαι για αυτούς το μερίδιον και η κληρονομία και ο πλούτος και οτιδήποτε άλλο βλέπετε ότι ο Θεός φαίνεται πολλές φορές έτσι πώς να πούμε κάπως πολύ χτητικός δεν θέλει ο άνθρωπος ο δικός του να έχει άλλες, άλλες υποχρεώσεις και άλλες εχμαλωσίες θέλει να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου και αυτό όχι γιατί θέλει ο Θεός να μας έχει δούλους του και να μας κρατάει ας πούμε, έτσι από τον λαιμό και να μας σφίγγει να μας ε, ε, χάνει ο Θεός αλλά διότι γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά μας ωφελεί διότι μόνο όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι μόνο ο Θεός είναι γι' αυτό τότε ο Θεός πράγματι ε, δίδεται ολοκληρωτικά στον άνθρωπο κατά των μέτρων και κατά των τρόπων που εμείς δίνουμε την καρδιά μας στον Θεό κατά τον ίδιο τρόπο και κατά δύο μέτρων δίδει και ο Θεός στην καρδιά του, ας το πούμε έτσι, και την χάρη του σε εμάς. Έρχεται λοιπόν ο, ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος ήταν βασιλιάς, βασιλιάς του Ισραήλ και έρχεται να πει ότι κοίταξε σε αυτόν τον κόσμο δεν έχω τίποτα, ούτε καν μια πιθαμή γης, και ο Κύριος είναι μερίδα της κληρονομίας μου». Εσύ Κύριε είσαι η μερίδα μου Δεν έχω τίποτα άλλο Να πει κανείς τώρα ότι δεν είχε ο Δαβίδ Αφού ήταν βασιλιάς, ήταν δυνατόν Να μην είχε χτίματα, να μην είχε σπίτια Να μην είχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο Να έχε τόση μεγάλη να πούμε Να χτυμοσύνη Ασφαλώς όχι, είχε Αλλά γιατί λέει στον Θεό ότι εσύ είσαι η μερίδα Της κληρονομίας μου Και μερείς μου είσαι Κύριε Ότι εσύ είσαι το μόνο το οποίο έχω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί μέσα στην καρδιά του Δαβίδ δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Η καρδιά του Δαβίδ ήταν ελεύθερη, ήταν απαθή, δεν είχε ουδέποια αιχμαλωσία από όλα τα πράγματα τα οποία σαν βασιλιά είχε στη διάθεσή του. Μπορεί να είχε πλούτη, μπορεί να είχε χτίματα, μπορεί να είχε στρατιώτε, να είχε πλούτο, να είχε τα πάντα, αλλά η καρδιά του δεν είχε τίποτα απολύτω. Ήταν νεκρό για όλα. Ήταν απαθής και μέσα στην καρδία του υπήρχε μόνον ο Θεός. Τα όλα απλώς ο Δαβίδος βασιλεύς τα χειρίζετο. Τα χρησιμοποιούσε για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ως βασιλεύς. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγον μπορούσε να πει ο προφήτης Δαβίδ ότι είσαι μερίδα μου Κύριε εσύ και γι' αυτό τον λόγο είπα να φυλάξω τα δικαιώματά σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέγχομαι κατά το λόγιό σου. Παρεκάλεσα, λέει, με όλη μου την καρδιά εσένα και σε παρακαλώ να με ελεύσει σύμφωνα με το λόγιό σου. Διελογισά τα σωδού σου, και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Σκέφτομαι, λέει ο Δαβί, τα, τα σωδού σου, και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να στρέφει τον νου του και να σκέφτεται τα έργα του Θεού στην ζωή του. Και να λες, κοίταξε, για κοίταξε τη ζωή σου, από τότε που γεννήθηκες μέχρι σήμερα. Ο Θεός εγκατέλειψε έστω και μια φορά. <Τοίτα> Νομίζει ένας άνθρωπος, ο οποίος <Τοίτα> έχει σώαστας φρένας πνευματικά, θα δει ότι ο Θεός ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Μπορεί να περάσαμε δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες, αποτυχίες και επιτυχίες και καλά και κακά. Αλλά ο Θεός κατά έναν μυστικό τρόπο ήταν δίπλα μας. Και μάλιστα όταν εμείς δεν τον ξέραμε. Και μάλιστα όταν εμείς τον υβρίζαμε. Είτε με τα λόγια μας είτε με τα έργα μα, Με την ζωή μας την ίδια η ζωή μας ήταν μια ύβρις κατά του Θεού. Κι όμως αυτός παρέμενε δίπλα μας. Δεν μας άφησε να χαθούμε, δεν μας άφησε να καταστραφούμε, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά περίμενε την ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να ενεργήσει μέσα μας, όταν εμείς θα είμαστε έτοιμοι, χωρίς να παραβιάσει την δική μας ελευθερία. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν στρέφω τα μάτια μας προς τα πίσω, και βλέπουμε την ευεργεσία του Θεού τότε μέσα στην καρδιά μας γεννάτε μεγάλη ευγνωμοσύνη πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και η ευγνωμοσύνη αυτή γεννά την προσευχή την προσευχή της οξολογία, την ελπίδα ότι ο Θεός δεν μας άφησε δεν θα μας αφήσει κανιά φορά ε, γεννά αυτή την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας και έστω και αν δυσκολευόμαστε, έστω και αν οι αμαρτίες μας μας συνθλίβουν και η ζωή μας, ας πούμε, είναι ταλέπορη. Παρά αυτά όμως ο Θεός παραμένει δίπλα μας. Έλεγε ένα γέροντας στο Άγιον Όρος, «Εάν ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε, όταν εμείς τον, τον κλωτσούσαμε να φύγει από κοντά μας, θα μας εγκαταλείψει τώρα που έστω τον παρακαλούμε τέλο πάντων να μείνει μαζί μα είναι αδύνατο». Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο, δεν μας αφήνει. Αλλά θέλει μάτια να το δει αυτό το πράγμα. Και αν ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έκαταλαβε ακόμα τις ενεργεσίες του Θεού, αυτό δεν είναι διότι ο Θεός δεν τον ευεργέτησε, όχι. Είναι διότι ακόμα ο άνθρωπος δεν άνοιξαν τα μάτια του. Ακόμα είναι νίπιον ή ακόμα είναι τυφλός και δεν είδε ακόμα το χέρι του Θεού στη ζωή του και νομίζει ότι φταίει το ένα και φταίει το άλλο και αιτιάται πρόσωπα, αιτιάται πράγματα δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν με αγαπά κανένας δεν έχω κι εγώ έναν άνθρωπο να με καταλάβει και λέμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι μικρότητες βλέπετε, ακούμε αυτές τις μέρε στην εκκλησία τα τροπάρια του παραλίτου που έλεγαν εκεί, άνθρωπο νου έχω είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει μέσα στην κολυμβήθρα το Ευαγγέλιο της Κυριακής δεν έχω έναν άνθρωπο να με ρίξει μέσα στην κολυμβήθρα και του λέει ο Θεός μη λέεις ότι δεν έχω άνθρωπο διότι εγώ έγινα για σέναν άνθρωπος εγώ έγινα για σέναν άνθρωπος εσσαρκώθηκα, ήρθα στον κόσμο αυτόν για να έχεις εσύ άνθρωπο συνεχώ μαζί σου και άνθρωπο μόνο και θε άνθρωπο των Θεών τον ίδιο να έχει μαζί σου, ώστε να μην αισθανθεί ποτέ μόνο σου. Να μην αισθανθεί ότι κάποιο δεν σε αγαπά και πλέον κανεί δεν ενδιαφέρεται για σένα. Θα το είπα και πολλέ φορέ άλλε. Όσον και αφαίνεται ανθρώπινο, αυτή η μεμσημυρία, αυτή η κακομοιριά, α πούμε, ότι δεν με καταλαβαίνει κανένα, θέλω κι εγώ έναν άνθρωπο να μιλήσω, που είναι ανθρώπινο, το καταλαβαίνει κανεί, είναι ανθρώπινο. Όμως, ξέρετε, είναι ένα δείγμα μιας πνευματικής νηπιότητος. Είμαστε νήπια πνευματικά. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να πει αυτήν την κουβέντα. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι τα ανθρώπινα είναι περιορισμένα. Όμως, έστω και αν δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, υπάρχει ο Θεός. Και μάλιστα, το να μην υπάρχει άνθρωπο είναι προτέριμα. Γιατί όταν δεν έχει άνθρωπο, τότε έχει όντω στον Θεό. Έλεγε ο Γεροπαίσθη ότι εάν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγορία, έχουμε την θεία παρηγορία. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, έχουμε την θεία παρουσία. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη βοήθεια, έχουμε την θεία βοήθεια. Γι' αυτό και οι πατέρε αρνούνταν τα ανθρώπινα για να έχουν τα θεία. Αρνούνταν την ανθρώπινη παρουσία. Πήγαιναν μέσα στου ερήμου να μην έχει κανένα κοντά του για να είναι κοντά του ο Θεό. Απέρριπταν την ανθρώπινη παρηγοριά. Δεν ήθελαν να του παρηγορήσει κανένα. Απεμακρύνοντο. Έτσι εμακρύνθηκε και ευλύστηκε εν τη ερήμο. Πήγαιναν μόνοι του για να μην παρηγορηθούν από άνθρωπον, να του παρηγορήσει ο Θεό. Γιατί ήξεραν ότι τα έργα του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερα, ασυγκρήτω μεγαλύτερα από τα έργα των ανθρώπων. Γιατί όμως το ήξεραν, γιατί είδαν και έβλεπαν στη ζωή του αυτήν την παρουσία του Θεού. «Ε, ε, τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτύριά σου» που λέει ο Δαμίδ. Ε, κοίταζαν πίσω και έβλεπαν τον Θεό παρόν εις την ζωή τους». Όταν κοιτάζεις πίσω την ζωή σου και δεν βλέπεις ακόμα τον Θεό παρόν, παρά μόνο βλέπει δυστυχίε εγκαταλείψεις, παράπονα μέσα σου, παράπονα για τον ένα, παράπονα για τον άλλο, ξέρω εγώ πικρίες, με, αδίκησε με, κατηγόρησε με, ξέρω εγώ με, έκαμε. Είναι ανθρώπινα, αλλά ακόμα πνευματικά αυτά τα πράγματα θέλουν δουλειά. Δεν είναι το τέλειο. Δεν είναι αυτό το οποίο, το οποίο μιλάει ο Θεός. Πρέπει να φύγεις από εκεί. Πρέπει να βγεις υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Και όταν στρέφεσαι πίσω να βλέπεις τον ήλιο τον Θεό να λάμπει και όταν βλέπεις τον ήλιο τότε τα, τα αστεράκια τα μικρά χάνονται όταν ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο άνθρωπος πλέον δεν θυμάται τις ανθρώπινες μικρότητες δεν λέει Α, ο τάδε με πίκρανε ο τάδε με κατηγόρησε ο άλλος με, με κατεδίωξε όχι αυτά σβήνουν γιατί βλέπεις αυτό το άπλετο φως της παρουσίας του Θεού και να πω και κάτι άλλο και όχι μόνο σβήνουν Αλλά ακόμα περισσότερο σε ότι όλοι αυτοί που σε αδίκησαν Που σε ταλαιπώρησαν Που σε κατεδίωξαν Που σε πίκραναν Που σε έθλιψαν Έστω και εν αγνία τους Συνετέλεσαν ώστε η καρδιά σου Να σπάσει Και να αισθανθεί τον θεών περισσότερων. Και τελικά ευγνωμονείς ακόμα και αυτούς που σε ταλαιπώρεσαν διότι είτε εκουσίως είτε ακουσίως συνήργησαν ώστε η καρδιά σου να γίνει πιο ευαίσθητη πιο δεχτική στο να αισθανθεί την παρουσία του Θεού Για αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος του Θεού όταν στρέφεται πίσω στη ζωή του κοιτάζει το παρελθόν του τότε πραγματικά μπορώ να πω ότι ας πούμε ε, η καρδιά του ε, Ραγίζει ας πούμε, από ευγνωμοσύνη στο Θεό και λέει: Θέλω, μα τι έκανα εγώ ώστε τόσα χρόνια που εγώ ήμουν μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασωτεία, μέσα στην άγνοια, εσύ δεν με εγκατέλειψε ουδέποτε. Και ήσουν τόσο, τόσο, ας πούμε, ε, γεμάτος αγάπη, γεμάτος στοργή, γεμάτος ελευθερία. Δεν με στραγγάλισες την ελευθερία μου. Και όταν ακόμα με έβλεπε, να αυτοκαταστρέφομαι μέσα στην αμαρτία. Ήσουν εκεί δίπλα και περίμενε στην ώρα που εγώ θα ξυπνήσω να ακούσω την δική σου φωνή και όταν έχει αυτό το αίσθημα ο άνθρωπος τότε είναι υγιής αποκτά υγεία τότε δεν αιτιάται κανέναν δεν μέφετε κανέναν δεν με ψημυρεί δεν ασχολείται με μικρότητες δεν λέει εκείνα τα, τα πράγματα τα, τα μικρά τα οποία δεν ανήκουν σε μας έτσι ο Θεός μας σε σε Μία, μία κλείση ουράνια Ο Θεός μας εγκάλεσε Να είμαστε τέκνα Θεού Και εμείς ασχολούμαστε τώρα με μικροπράματα Και να λέμε να πούμε ότι Δεν με αγαπά κανένας Και δεν με υπολογίζει κανένας Και δεν έχω άνθρωπο να με καταλάβει Καλά ο Θεός που είναι Το Θεό δεν το βάζει στη ζωή σου Να μου πεις, μα ο Θεός είναι, είναι Θεός Δεν είναι έτσι Ο Θεός είναι παρόν Είναι πιο μεγάλη εμπειρία Εάν δεν ακόμα κατάλαβε ότι όταν ο Θεό, το, το Θεό έχει ανάγκη και επειδή σου λείπει ο Θεό και ψάχνει ανθρώπινε παρηγοριέ, εάν εγέβες σου την παρηγοριά του Θεού, δεν θα ζητούσε ανθρώπινη παρηγορία. Θα σου ήταν τελείω, α το πούμε, όχι αδιαφορών, αλλά ελεύθερα. Έτσι, με μια υγεία, με μια αναχωνιά, χωρί να μπαίνει στη διαδικασία τη μικρότητα. Και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς πολλές φορές ανθρώπους που ακόμα μπορεί να αφιερώσαν και τον εαυτόν τους εις τον Θεό ή να αγωνίζονται πνευματικά και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της μικρότητας ως αν και ο Θεός ουδέποτε έγινε για μας άνθρωπος. Ακριβώς οι ύμνοι όλη αυτής της εβδομάδος του Πεντηκοσταρίου μιλούν για αυτό το πράγμα βάζουν τρόπο αντινά θεών σαν σε διάλογο με τον παράλυτο και του λέει μη λε αυτό το πράγμα άνθρωπο νου και έχω εγώ για σέναν έγινα άνθρωπος για σέναν έλαβα δούλου μορφή εσέναν ψάχνω και περπατώ και αναζητώ και έκανα τα πάντα ακριβώ για να σε σώσω άρα δεν μπορείς να πεις ότι είσαι μόνος σου δεν μπορείς να πεις ότι είμαι εγκαταλελειμμένος είμαι έτσι πεταμένος κανένας δεν ενδιαφέρεται για μένα Και Εάν ακόμα έτσι οριμάσουμε Πνευματικά Τότε θα παρακαλέσουμε τον Θεό Και θα παρακαλούμε τον Θεό Αν είναι δυνατόν κανένα άνθρωπο να μην μας δίνει σημασία Κανένα άνθρωπο να μην μας ξέρει Κανένα άνθρωπος να μην μας παρηγορήσει Ένας γέροντας εδώ στην Κύπρο Ίσως πολλοί από εσάς δεν το γνωρίσατε ένας σύγχρονος ενάρετος γέροντας, ο αείμνηστος γέροντας Γερμανός από το Σταυροβούνι, ο ηγούμενος Σταυροβουνίου πριν το σημερινό γέροντα ένας όντο όσιος άνθρωπος του Θεού αφανής, ταπεινός ε, τελείως δηλαδή έτσι άνθρωπος της αφανίας, να μην το ξέρει κανένας, να μην το γνωρίζει κανένας ήταν σαν τον τελευταίο εργάτη στο μοναστήρι, παρακαλούσε τον Θεό και λέγε, μου αν ήταν δυνατόν όταν, όταν στο, στο τέλος μου θα βρεθώ στις τελευταίε ώρες να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί να είμαι μόνος μου τελείως πεταμέρος να μην με ξέρει κανένας να μην με δει κανένας έρημος από ανθρώπους γιατί εγνώριζε μέσα του ότι αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν είναι μειονέκτημα αλλά είναι και μεγάλο πλεονέκτημα και ότι όντω, όταν απουσιάζει ο άνθρωπος «Ο Θεός είναι παρόν». Δεν το λέω αυτό για να αποστραφούμε τους ανθρώπους, αλλά το λέω για να έχουμε μέσα στην καρδιά μας την ελπίδα στο Θεό, για να ξέρουμε ότι όταν λέμε τέτοιες μικρότητες είναι από τη μικρότητά μας και να αγωνιστούμε, να ζητήσουμε τη Θεία βοήθεια και τη Θεία παρηγορία και να μην αρκούμαστε στα πράγματα Τη ανθρώπινη παρουσίας. «Οι και ούκαι ταράχθην, του φυλάξασε τα σεντολά σου. Ετοιμάστηκα, λέει ο Δαβίδ, και δεν ταράχθηκα καθόλου το να φυλάξω τα σεντολά σου». Δηλαδή, ετοίμασα την καρδιά μου και είπα θα φυλάξω τον νόμο του Θεού. Και, και έρχονται σε αυτή την απόφαση, Πολλές, πολλοί λογισμοί, μα τι πας να κάνει, μα είναι δύσκολο, μα θα πολεμηθεί, θα σε εξαιρωνευτούν, θα σε αδικήσουν, θα σε ε, ξέρω χίλια πράγματα. Τίποτα. Δεν ταράσσεται ο άνθρωπος, γιατί ξέρει ότι ακολουθεί έναν δρόμο, ο οποίος δρόμος δεν είναι με την ανθρώπινη λογική. Έχει άλλα μέτρα, έχει άλλη λογική, έχει άλλον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο, αυτός ο δρόμος και αυτόν και δεν ταράζεται ό,τι και αν δει όσες εναντιώσει και αν δει μπροστά του παραμένει ατάραχος γνωρίζει αυτό που θα πει στον επόμενο στίχον ο Δαβίδ σχοινία αμαρτωλών περί και του νόμου σου και ότι τα σχοινιά αυτά, οι παγίδες των, των αμαρτολών των δαιμόνων των ανθρώπων της ανομίας, των παθών μου εμένα του ιδίου, της αμαρτίας μου, της κακίας, υπό η ανδήποτε μορφή και αν υπάρχει, αυτά τα σχοινιά της κακίας, είτε της προσωπικής μου κακίας, είτε της κακίας που υπάρχει γύρω μου, είτε της κακία των δαιμόνων, που περιεπλάκησα μέσα στα πόδια μου. Προσπαθούν να με πιάσουν, να με ρίξουν κάτω, να με, να με εμποδίσουν το δρόμο μου, να με πνίξουν ακόμα αν θέλετε παρά τ όμως εγώ δεν εξέχασα τον νόμο σου δεν άφησα τον εαυτό μου να σκεφτεί ανθρώπινα δεν άφησα τον εαυτό μου να λειτουργήσει με τρόπο ας πούμε μικρό γιατί είχα τον νου μου συνέχεια σε αυτό το οποίο ήταν δικό σου σε σένα και τον νόμο σου και πελαθώμη δεν εξέχασα καθόλου τον δικό σου νόμο αλλά αντίθετα μεσονύχτιον εξαγυρώμην του εξομολογήσες επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου εσυκώστηκα τα μεσάνυχτα για να δοξολογήσω και να προσευχηθώ και να ασχοληθώ με τα κρίματα της δικαιοσύνη σου με, αυτή, με όλη την παρουσία σου με όλη την, την παρουσία σου στον κόσμο, στη ζωή μου στην ύπαρξή μου πολλοί οι πατέρες τονίζουν αυτό το σημείο εδώ του Προφήτου Δαβίδ λέγοντας ότι βλέπε λέει βασιλέαν με τόσες υποθέσεις, με τόσες μέριμνες, με τόσον πλούτον με τόσην δόξαν βασιλιάς της εποχής εκείνης έτσι πριν τρει χιλιάδε χρόνια που οι βασιλείς ήταν θεοί κι όμως αυτός να σηκώνεται τα μεσάνυχτα βέβαια οι άνθρωποι τότε δεν τα μεσάνυχτα σκάβνομε εμείς που περνούν τα μεσάνυχτα να κοιμωθούμε και μόνο τους νωρί σηκώνουν τα μεσάνυχτα για να προσευχηθεί. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός διαβάζεται καθημερινά η συνακολουθία του μεσονυχτικού που διαβάζουμε στα μοναστήρια βέβαια σχεδόν μεσάνυχτα η ώρα δύο-τρεις μετά το, το πρωί που ξυπνάνε οι μοναχοί ε, μόλις πάμε στην εκκλησία διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό. Και, Ξέρετε, πόσο σημαντικό πράγμα είναι έτσι, μέσα στη νύχτα, μέσα στα μεσάνυχτα, τα άγρια εκείνα μεσάνυχτα, τα παγωμένα, τα δύσκολα, να σηκώνε, α πούμε, η ώρα δυο ή ώρα τρει το πρωί, κάθε μέρα και να στέκεσαι μέσα στην Κρυσία, ώρε, και να ακούει αυτόν τον το ψαλμό μεσονύχτιων εξεγυρώμη, του εξομολογήσει ή τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Αυτό το πράγμα, και μόνο που τα ακούει ο άνθρωπο, και μόνο να το αφήσει δηλαδή να ακουστεί μέσα σου γεννά μια, μια παρηγορία ας πούμε, μια αίσθηση της παρουσίας του Θεού ότι τι ωραίο πράγμα τι, τι σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει χρόνο να δώσει τον χρόνο αυτό που υπό άλλες περιπτώσεις μπορούσε να κοιμάται ή όλοι οι άνθρωποι κοιμούνται και όμως αυτός είναι ξύπνιος, είναι σε γρήγορση εξηγέρθηκε το μεσονύχτιο και να εξομολογηθεί και να διηγηθεί και να ασχοληθεί με την δικαιοσύνη και την προσευχή του Θεού. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένος σε και το φιλασσώνοντας εντολά σου. Εγώ λέει Κύριε είμαι μέτοχος, είμαι φίλος δηλαδή, είμαι φίλος με όλους αυτούς που σε φοβούνται και που φιλάσσουν τα εντολές σου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό Λένε καμιά φορά και είναι ίσως το αντίποδα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο άνθρωπος, οπωσδήποτε ζει μέσα στον κόσμο αυτόν, έχει μια κοινωνικότητα. Δεν είναι μόνος του. Έχει φίλους και έχει γνωστούς και έχει ανθρώπους που συναναστρέφεται και όλοι αυτοί είναι αυτοί που φυλάσσουν τον νόμο του Θεού. Γιατί βοηθά αυτόν τον άνθρωπο. Σε βοηθά το περιβάλλον σου να είναι οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί θα ωφεληθεί από αυτού. Θα μάθει, θα διδαχθείς πολλά πράγματα. Λέει ένα, ένα ρητό των γεροντικών εάν θέλει να μάθει το φόβο του Θεού, να πα να καθίσει κοντά σε ανθρώπου που έχουν φόβο Θεού. Εάν θέλει να μάθει να είσαι ευλαβή, να πας να καθίσεις κοντά σε ανθρώπους που είναι ευλαβείς και αυτό και μόνο θα σε διδάξει. Δεν αρκεί μόνο να διαβάζει ή να ακούς. Πρέπει να ζήσεις με τέτοιους ανθρώπους. Και είναι καλό στη ζωή μας να εντοπίζουμε ανθρώπους αυτούς που μπορεί έξωθεν να φαίνονται ταπεινοί άνθρωποι, απλοϊκοί. Ε, άνθρωποι άσημοι στον κόσμο αυτό ή που υπό άλλε συνθήκε να αντρεπόμασταν να κάμναμε παρέα μαζί του. πως εγώ θα πάω να κάνω παρέα με σκοτσιάκαρες ας πούμε ξέρω εγώ με τούτους που είναι ε, ταλαιπωρημένοι α πούμε είναι, ξέρω εγώ απλοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα εξωτερικών δεν είναι τη σειρά μου δεν είναι της κοινωνική μου τάξη. και όμως εάν είναι άνθρωποι φοβούμενοι των Θεών έχουν πολλά να μας πουν και έχουν πολλά να μας διδάξουν και θυμούμε κάποτε στο βίο του Αγίου Μακαρίου ο οποίο ήταν συγκλητικός στη Ρώμη και ήταν δάσκαλος του Ορίου και του Αρκαδίου των, των, των παιδιών του Αυτοκράτορα και τόση μεγάλη θέση δηλαδή και όταν έγινε μοναχός επήγε στην έρημο μαζί με κάποιους που ήταν μαζί του να δουν έναν ασκητή και ήταν έναν Αιγύπτιο Σκεφτείτε πως ήταν Αιγύπτη τότε, έτσι, έναν ασκητήν Αιγύπτιων, αγράμματο, ταλαιπωρημένο, κουρελιασμένο, βρώμικο, και ο σου είπε πέντε απλά πράγματα. Και του είπαν οι άλλοι, καλά να βάει εσύ, άνθρωπος της συγκλήτου, της Ρώμης, με τόσες γνώσεις, με τόσες γλώσσες, με τόσες επιτυχίες, ήρθε να ακούσει αυτά τα πράγματα με τον αγράμματο των «Τι θα σε ωφελήσει αυτός ο άνθρωπος εσένα» και τους λέω ο Αβάσμακάριος «Εύχομαι στον Θεό να μάθω κάποτε το αλφάβητον αυτού του αγραμμάτου» διότι τελικά η σοφία αυτού του αγραμμάτου ήταν ανώτερη από τη σοφία την οποία ο εκείνο. και πολλές φορές υπάρχουν γύρω μας τέτοια μαργαριτάρκια κρυμμένα όμως κρυμμένα μέσα στην αφάνεια, μέσα στην απλότητα όταν θέλει κανείς να ωφεληθεί πράγματι βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους που είναι κυριολεκτικά μία έκπληξη ή όπως έλεγε ο Γέρος Παΐσιος είναι μία απόλαυση έτσι έλεγε όταν έβρισκε κάποιους απλούς ανθρώπους λέει αυτό είναι απόλαυση δηλαδή χαρά σου τον ακούεις χαρά σου τον βλέπεις να, τον, να, τον, να, τον, να, τον, να σου μιλά αλλά για να ανακαλύψει αυτούς τους ανθρώπους Πρέπει να έχει τέχνη, πρέπει να το μάτι σου δηλαδή, να κόβει που λέμε. Όπως κάποιος, έτσι ένας που ασχολείται με πολύτιμους λίθους ας πούμε, ξέρει τι είναι γυαλί και τι είναι κρυστάλλο και τι είναι πολύτιμο λήθος και τι είναι διαμάντι. Μόλις το δει το καταλαβαίνει. Ένας που δεν ξέρει μπορεί να βλέπει ένα γυαλί, ξέρω εγώ, άχρηστο και επειδή γυαλίζει λίγο ή λίγο να θεωρεί ότι είναι μεγάλο διαμάντι γιατί δεν το καταλαβαίνει αν όμως μάθει το μάτι σου να βλέπει τότε ανακαλύπτεις αυτούς τους ανθρώπους και είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε καλούς λογισμούς να έχουμε καλή και αγαθή και καθαρή προέδρεση ώστε να βλέπουμε γύρω μας όλα αυτά τα διαμάντια του Θεού τα οποία είναι πάρα πολλά έτσι είναι πάρα πολλά αλλά είναι μέσα στην αφάνεια είναι σκεπασμένα να τα ανακαλύπτουμε και από αυτούς να ωφελούμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλοί γύρω μα άνθρωποι που μπορούν να μας ωφελήσουν. Από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο άνθρωπο. Ο κάθε ένας μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας ωφελήσει, να μας στηρίξει τον δρόμο μας εάν εμείς έχουμε αυτή την καλή διάθεση. Εάν εμείς δεν είμαστε απορριπτικοί άνθρωποι. Εάν δεν απορρίψουμε τον άλλον γιατί φαίνεται εξωτερικά Ξέρω εγώ, άσημος, φτωχός, ε, αδύνατος, αφανής, ξέρω εγώ, άγνωστος άνθρωπος. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν να είσαι φίλος με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και πρέπει να του επιδιώκουμε αυτό το πράγμα, όχι για να ε, γεμίσουμε την καρδιά μας με ανθρώπινη παρουσία, όχι. Αλλά γιατί μπορούν αυτοί οι άνθρωποι όντων να μας ωφελήσουν. Μπορούν, μπορούμε εμείς να ωφεληθούμε από αυτούς, έστω και αν αυτοί δεν κάνουν τίποτα απολύτως για να μας δώσουν κάτι παραπάνω. Και μόνο που τους βλέπεις, μπορεί να ωφεληθεί. Πήγαν κάποτε κάποιοι μοναχοί στο Μεγαντόνιο, οι οποίοι είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρόνο να τον βλέπουν. Για πολλά χρόνια λοιπόν πήγαιναν, Τρεις μοναχοί, οι δύο πάντα ερωτούσαν πράγματα, απορίες. Ο ένας έλεγε, έχω αυτή την απορία, το απαντούσε ο μεγάς Αντώνιος, έχω την άλλη απορία, το απαντούσε, έχω το άλλο πρόβλημα. Στους δύο απαντούσε, διότι οι δύο συνεχώς τον ερωτούσαν, μία φορά το χρόνο. Ο τρίτος επήγαινε για πολλά χρόνια και δεν έλεγε τίποτα. Εκείνη στην περιέργεια του μεγάλου Αντωνίου, οπότε του λέει, αδελφέ, Τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ και κοπιάζεις τόσο πολύ να έρθεις Διανύεις πολλές ημέρες δρόμο με τα πόδια για να έρθεις εδώ στο όρος να με συναντήσεις Δεν έχεις τόσα χρόνια κάτι να με ρωτήσεις Οι πατέρες συνέχεια με ρωτουν πράγματα δεν έχεις τίποτα Και αφού δεν έχεις τίποτα Γιατί έρχεσαι Γιατί έρχεσαι τόσο κόπο Έρχεσαι εδώ Είσαι αισιοπηλός Δεν ρωτάς τίποτα όπως έρχεται σε φεύγεις Και το απάντησε εκείνο, Ο πραγματικά έτσι Άνθρωπος του Θεού του λέει αρκεί με του βλέπεις σε πάτερ Μου είναι αρκετό να σε βλέπω Όταν σε βλέπω και μόνο Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα άλλο Μου είναι αρκετή η θεωρία Της παρουσίας σου Γιατί ήταν αγαθή καρδιά Και ήταν αγαθή Αγαθή γη Η οποία ήξερε να ωφελείται και χωρίς τίποτα άλλο και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας που μας ωφελούν και σιωπώντες χωρίς να μιλούν αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς τέτοιοι που να ωφελούμαστε και από αυτού που σιωπούν και δεν λένε πολλά λόγια Είμαστε στο 1964 του ελέου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματα σου διδάξομε. ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει μόνο τη ζωή του γεμάτη από τις ευεργεσίε του Θεού Αλλά βλέπει και τα πάντα γεμάτα από την παρουσία του Θεού Έτσι Στρέφεται στην χτίση ορόκληρη Και τι βγαίνει από αυτό Τι λέει του Θεού Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη Λέει ε, είναι γεμάτη η γη όλη από το Ελεός σου Εμείς τι λέμε σήμερα Είναι γεμάτη η γη κακίες φόνους Ξέρω εγώ, πολέμους, ιστοιχείες, αδικίες, πόσο κακός είναι ο κόσμο, πόσο κακά είναι τα πράγματα, πόσο άσχημα είναι. Και είναι έτσι, δεν αφιβάλλει κανείς. Ορθολογιστικά, βλέποντας τα πράγματα, είναι έτσι. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αυτός ο οποίος έχει άλλα μάτια, όταν κοιτάζει τον κόσμο, δεν βλέπει την κακία του κόσμου. Τι βλέπει, το έλεος του Θεού, λέει Θεέ μου είναι γεμάτη η γη από το ελαιό σου το ελαιό σου κύριε πλήρης η γη μες στην καρδιά του έχει άλλα αισθητήρια δεν εντοπίζει το κακό εντοπίζει το καλό και λέει ότι η γη όλη και ο κόσμος όλος είναι γεμάτος από το ελαιό σου και την παρουσία σου θυμίζει εκείνον το περιστατικό εκεί του απλού μοναχού που για χρόνια από τότε που πήγε στο Άγιον δεν βγήκε ποτέ στον κόσμο πήγε μικρό παιδάκι όταν βγήκε μια φορά στον κόσμο να πάει στον γιατρό για μια μέρα επέστρεψε πίσω και του λένε πως πέρασες στον κόσμο τόσα χρόνια έχεις να βγεις ούτε ήξερες τι σημαίνει κόσμος Πολύ ωφελήθηκα λέει πατέρες Πολύ ωφελήθηκα εμείς δεν κάνουμε τίποτα εδώ που είμαστε διότι οι άνθρωποι έξω στον κόσμο συνεχώς τρέχουν για τη σωτηρία τους Όλοι οι άνθρωποι έτρεχαν. Άλλο έτρεχε από εδώ, άλλο έτρεχε από εκεί. Λέει, όλοι αυτοί αγωνίζονται για την σωτηρία του. Εμεί τι κάνουμε εδώ στην έρημο. Ο καημένο αυτό δηλαδή έβλεπε στην Θεσσαλονίκη. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε στι μεγάλε πόλει, όλοι τρέχουμε στου δρόμου. Και γύρω στα φανάρια, ξέρετε δεξιά-αριστερά. Ε, ο γεροντάκος αυτός σου λέει: Οι άνθρωποι τρέχουν, τρέχουν, μα για ποιον άλλο λόγο θα τρέχουν παρά για την του γιατί τη εργάζονται την σωτηρία τους, ας πούμε. Δεν έχει άλλο λόγο να τρέχουν τόσο πολύ Και βλέπεις ότι αυτοί τρέχουν για τη σωτηρία τους και εμεί δεν κάνουμε τίποτα με την έρημο. Δεν τρέχουμε όλη μέρα. Και ερμήνευσε, ερμήνευσε το άγχος των ανθρώπων με τον καλό του λογισμό. Και ο πατήρ λέει κάποτε ένα ωραίο χαριτωμένο. Ήταν κι χαριτωμένο χαριτωμένος αυτός, έτσι, αγαθός ανήρ, όπως τους Πατριάρχας τη παλιά διαθήκη, περπατώντας κάποτε στην Αθήνα είδε δυο παιδιά εκεί τέλος πάντων ένα γόρι και μια κοπέλα οι οποίοι φιλιόντουσαν έτσι ε, τέλος πάντων όπως ε, ήθελαν και λέει ο καημένος σου Γέροντα λέει, τι αγαπημένα που είναι αυτά τα παιδάκια <laughs> ε, θεώρησε α πούμε ότι ε, είναι σαν αδερφάκια ας πούμε που είναι τόσο αγαπημένα που μπορεί να αποχωρήσει το ένα στον άλλο διότι ήταν καθαρό στην καρδία Όπω είπαμε προηγουμένω, και στη ζωή σου, την ίδια αλλά και στον κόσμο γύρω, εάν βλέπει το κακό, εάν βλέπει το μείον, αν βλέπει, α πούμε, το αρνητικό, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα εσύ μέσα σου. Κάτι συμβαίνει μέσα στην καρδιά σου. Δεν έχει πνευματική υγεία. Εάν βλέπει τον Θεό παρόν στη ζωή σου, ορόκτηρη, εάν βλέπει ότι του ελέου κυρίου πλήρε γη, τότε σημαίνει ότι η καρδιά σου πλέον. Άλλαξε. Δεν βλέπει το κακό. Ουλογίζεται το κακό. Ούτε χέρει από αδικία. Βλέπει το αγαθό. Βλέπει το, το αληθές Βλέπει την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και είναι άνετο ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι μίζερο. Δεν είναι κακομάζαλος. έτσι Δεν είναι κακομύρης Είναι χαντιάν. Είναι άνετο. Δεν δυσκολεύεται με κανέναν άνθρωπο. Δεν αισθάνεται άσχημα με κανέναν. Δεν αισθάνεται δύσκολα με τίποτα, αλλά ζει και πάει παντού και κινείται παντού χωρίς να σταθεί καμιά δυσκολία και χωρίς να βλέπει πουθενά το κακό, την πονηριά το, το μίζερο να βλέπεις τον άλλο και να δεις όχι αυτός είναι πονηρός α, ο άλλος είναι ξέρω έτσι εντάξει θα μου πει τώρα μπορεί να το βλέπεις με την λογική αλλά το παραβλέπεις με την καρδιά η λογική το λέει αλλά η καρδιά το, το Ξεπερνά, το προσπερνά η καρδιά το παραβλέπει, δεν μένει εκεί γιατί ο άνθρωπος δεν είναι κακός κανένας δεν είναι κακός διότι όλοι είναι έργα και πλάσματα του Θεού Χριστότητα με μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγιόν σου Εσύ του λέει Θεέ μου έκαμες δικαιοσύνη και αγαθότηταν με τον δούλο σου με μένα, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου Γι' αυτό λοιπόν χριστότητα και παιδεία και γνώση διδάξω ότι όντε σαν επίστευσαν. Σε παρακαλώ να με διδάξεις χριστότητα δικαιοσύνη και παιδεία και γνώση. Να με, να, με, να με μάθεις αυτά τα οποία πρέπει να ξέρω. Να μην είμαι απέδευτο, να μην είμαι ανόριμος να μην είμαι αφελής, να μην είμαι άγουρο. να να είμαι όριμο, να είμαι επεπαιδευμένος, να μπορώ να διακρίνω, να καταλαβαίνω τον νόμο σου, την αλήθεια σου, την παρουσία σου, διότι ζητώ και επίστευσα εις τις εντολές σου. Και αμέσως ένα πολύ σημαντικό λόγο και τελειώνω. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμελήσα διά τούτο τον λόγο σου εφύλαξα. Εγώ, λέει, αμάφτισα ότι προηγουμένως δεν εταπεινώθηκα βλέπετε πόσο ο Δαβίδ, μέσα σε αυτήν τη γνώση του πνεύματος που είχε πριν τρεις χιλιάδες χρόνια και πλέον τρεις χιλιάδες χρόνια είχε τόση ακρίβεια του πνευματικού νόμου όταν έβλεπε τον εαυτό του να αμαρτάνει ήξερε ότι η αιτία της αμαρτίας ήταν η έλλειψη ταπεινώσεως πρώτου με ταπεινωθεί εγώ πλημέλησα δηλαδή έτσι ερμηνεύεται πριν να, να αμαρτήσω προηγήθηκε η αιτία ότι εγώ δεν ταπεινώθηκα διότι εάν νόμο, η ταπεινωνό μου η χάρις του Θεού η χάρις του Αγίου Πνεύματος, θα με φύλαγε να μην πέσω και έπεσα ακριβώς για να μάθω έπεσα για να ταπεινωθώ για να μάθω να μην είμαι περόπτης, να μάθω την οικίαν ανασθένεια. να μάθω ότι έχω ανάγκη τη δική σου παρουσία ότι χωρίς εσέναν δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτω. και άρα όταν πέσω τι με σώζει εκείνα τα μέτρητα γιατί, γιατί να το κάνω και γιατί να το κάνω και γιατί να το κάνω και πως εγώ το έκανα και πως έπεσα και πως ε... αυτά δεν ωφελούν όταν πέσεις να, να ταπεινωθείς, να πεις κοίταξε εγώ αυτός είμαι ο πεπτοκός άνθρωπος ο ταλέπορος άνθρωπος ο άνθρωπος ο οποίος είμαι ζυμωμένος μέσα στην αμαρτία αυτή είναι η πραγματικότητα της υπάρξεός μου και στρέφεσαι προς τον Θεό και του λες Θεέ μου σε παρακαλώ είδε την ταπείνωση μου και τον κόπο μου δες στην αθλειότητα μου δε στην ταπείνωση μου δε στον κόπο μου των ψυχικών και των σωματικών και σε παρακαλώ άφεσ πάς στις μου συγχώρεσες στις μου και βοήθησέ με και πάλι να συνεχίσω τον δρόμο σου εάν μες στην ψυχή μας μετά την αμαρτία ανατέλει απόγνωσις, απελπισία, αποθάριση, αυτό δεν είναι καλό σημάδι αυτό σημαίνει ότι κάπου ακόμα η καινοδοξία, ο εγωισμός η υπερηφάνεια δουλεύει ενώ ο ταπεινός άνθρωπος ξέρει ότι οι πτώσει είναι ένα ενδεχόμενο ανα πάσα στιγμή. Είναι ίσως η μόνη φυσική του κατάστασης. Τι περίμενε άλλον από τον εαυτό του παρά μια πτώση. Το να είναι καλά είναι για αυτόν ε, κάτι το εξαιρετικό, κάτι το που είναι εκτός προγράμματος. Το να είναι πεσμένο είναι αυτό που ανήκει στη φύση τη δική του. Γι' αυτό και εύκολα σηκώνεται. Γι' αυτό και εύκολα συνεχίζει τον δρόμο του. Δεν απογοητεύεται. Δεν απελπίζεται. Δεν χάνεται ο άνθρωπο αυτό. Ξαναεπιστρέφει στον Θεό και Λεθέ μου. Απέδειξα για ακόμα μια φορά τι, τι άνθρωπο είμαι. Σε παρακαλώ, συγχώρεσαι με. Και εντοπίζει ότι η αιτία τη πτώσεω είναι η έλλειψη τη ταπεινώσεω. Και δουλεύει εκεί και προχωρεί και χτίζει στον εαυτόν του αυτήν την ταπείνωση αυτήν την γλυκιά ταπείνωση η οποία φέρνει πραγματικά το θάρρος, την ελπίδα στο Θεό εάν έτσι το καταλάβουμε τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι αγωνιζόμαστε να φοβάσαι μη φοβάσαι και χιλιάδες φορές να πέσει θα σηκωστείς θα συνεχίσεις τον δρόμο σου θα προχωρήσεις δεν είναι αυτά που μετρούν Εκείνο που μετράει να μην μείνει στην πτώση. Να μην πει δεν μπορώ άλλον. Μα γιατί να είμαι συνέχεια έτσι. Να καταλάβει ότι η ζωή σου είναι ζυμωμένη με την δική σου αδυναμία. Εκείνο που θα σε σώσει δεν είναι η δικέ σου δυνάμει, δεν είναι αυτό που λένε στάθου στα πόδια σου, αλλά στάθου στα πόδια του Θεού. Έτσι. Να ελπίσει επικύριον όχι στον εαυτό σου. Ή να μη πεπιθώντες όμενε Θεαυτής, αλλά επί το Θεό το γύρον τους νεκρούς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να μην πιστεύουμε λέει, στον εαυτό μας ότι εγώ θα τα καταφέρω και εγώ θα τα κάμω. Αυτή είναι η λογική του κόσμου. Έτσι, Εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ θα τα κάμεις. και όταν δεν τα καταφέρνει, βέβαια, τρέχομαι να το μαζέψουμε. Όχι έτσι. Ο Θεός είναι Αυτός οποίος, στον οποίο θα, θα σταθείς. Δια του Θεού θα τα καταφέρεις Και αν δεν τα καταφέρεις δεν έχει σημασία Σημασία έχει να καταφέρεις Το ένα που είναι όντως ανάγκη Να είσαι κοντά στο Θεό Τα άλλα όλα είναι παρερχόμενα Εάν αν πετύχεις το έναν επέτυχε Στη ζωή σου ολόκληρη Εδώ να σταματήσουμε Νομίζω αυτά είναι εμεί να κάνουμε την προσευχή μα Και θα είμαστε κανονικά πάλι στην, Εδώ στην ομιλία μα Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα Χριστέ το φως του αληθινών το, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείες της Παναχράντου σου και πάντως του Αγίου Ναμίου Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατων πατήσας και έτησε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος αληθώς